Αγίου Ιωάννου συναίτου, Λόγος 23. Περιλογισμών βλασφημίας, οι οποίοι είναι ανέκφραστοι. Από δηλητηριώδη ρίζα και φοβερή μητέρα, εννοώ ότι μολυσμένη περιφανία. Ακούσαμε προηγουμένως ότι προέρχεται ένας πολύ φοβερός απόγονος. Δηλαδή, η ανέκφραστη βλασφημία. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τη φέρουμε στη μέση, διότι δεν είναι τυχαίος εχθρός, αλλά εχθρός και αντίπαλος φοβερότερο από κάθε άλλον. Το δε χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί εύκολα να την εκφράσεις και να την εξομολογηθείς ή να την στιλητεύσεις ενώπιον πνευματικού ιατρού. Εξαιτία αυτού πολλές φορές, αυτή η ανώσιος βλασφημία έφερε πολλού σε απόγνωση και απελπισία και κατέστρεψε κάθε του ελπίδα όπως το σαράκι του ξύλο. Δεύτερον Αυτή λοιπόν είναι η παμίαρη βλασφημία που ευχαριστείτε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των Αγίων Συνάξεων και που ακόμη επικρατεί τη φρικτή ώρα της τελέσεως των μυστηρίων και βρίζει τον Κύριο και τα τελούμενα Άγια Μυστήρια. Από αυτό, αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί μου, πλήρως, ότι δεν τα πρόφερε τα ανίποτα και ασεβή και ακατανόητα κοίνα λόγια η δική μας ψυχή, αλλά ο αντίθεος δεμόν, ο οποίος εκδιώχθηκε από τους ουρανούς, διότι και εκεί σκέφτηκε να βρασφημίσει τον Κύριο. Διότι αν ήταν δικά του τα άσεμενα και απρεπή εκείνα λόγια, πώς δέχεται το δώρο της Θείας Προνίας, πώς το δέχομαι και εγώ και το προσκυνώ. Δεν μπορώ να ευρίζω και να δοξολογώ συγχρόνως, Τρίτον, πολλούς, πολλές φορές ο απατεώνας δαίμονας της Βλασιμίας του οδήγησε σε παραφροσύνη, διότι κανείς άλλος λογισμός δεν είναι τόσο δύσκολος στην εξαγόρευσή του όσο αυτός. Γι' αυτό πολλές φορές σε πολλούς εγείρασε μέσα τους. Και ω γνωστόν, τίποτε δεν ισχυροποιεί τους δαίμονες και τους λογισμούς εναντίον μα όσο του να τους στρέφουμε και να τους αποκρύπτουμε μέσα στην καρδιά μας, ανεξομολόγητους. Τέταρτον. Κανείς ας μη θεωρεί τον αυτό του αίτιο για τους λογισμούς της βλασφημίας. Ο Κύριος, ο οποίος είναι καρδιογνώστης, γνωρίζει καλά ότι δεν είναι δικά μας αυτού του είδους τα λόγια και οι σκέψει αλλά των εχθρών μας. Πέμπτον, η μέθη είναι αιτία στο να σκοντάφτει κάποιο, Ο και η είναι αιτία των απραπών λογισμών. Και εκείνος που κοντοστάθηκε, εκείνος που σκόνταψε, είναι ανέτιος γι' αυτό, αλλά θα τιμωρηθεί πάντος διότι μέθησε. Όταν σταθήκαμε να προσευχηθούμε ξεσηκώθηκαν εναντίον μας οι ακάθαρτοι εκείνοι και ανίποτοι λογισμοί και μόλις τελειώσαμε την προσευχή έφυγαν μέσως, διότι δεν συνηθίζουν να μάχονται εκείνους που δεν τους μάχονται. 7. Όχι μόνο το Θεό και τα Θεία ο άθεος αυτός δαίμον βλασφημεί, αλλά και προφέρει μέσα στο νου μερικά εσχρότα και άπρεπα λόγια για να εγκαταλείψουμε την προσευχή και να πέσουμε σε απόγνωση. Έτσι, πολλούς τους εμπόδισε από την προσευχή και πολλούς τους απομάκρυνε από τα μυστήρια. Σε μερικούς κατέτηξε, δηλαδή έλειωσε, τα σώματα τους από τη λύπη. Άλλους, ο πονηρός αυτός και απάνθρωπος τύρανο τους δάμασε με την νηστεία και δεν του επέτρεψε την παραμικρή ανακούφιση και κατόρθωσε να πείσει όχι μόνο τους κοσμικούς αλλά και τους μοναχούς ότι δεν τους απολύπτεται πλέον καμία ελπίδα σωτηρίας και ότι είναι οι ελεηνότεροι από όλους τους απίστους και από αυτούς τους ειδωλολάτρες ακόμη Όγδον Όποιος ενοχλείται από το πνεύμα της βλασφημίας και θέλει να απαλλαγεί από αυτό μας εννοήσει καλά ότι η αιτία αυτών των λογισμών δεν είναι η δική του ψυχή αλλά ο ακάθαρτός δαιμόν που είπε κάποτε στον Κύριο Τάφτα πάντα σοι δώσω, αν πεσόν προσκυνήσεις μη. Ταυτά πάντα σοι δώσω, όλα αυτά στα δίνω, αν πέσεις να με προσκινήσεις. Ματθέος, 5ο κεφάλαιο, στίχος 1ο. Για τούτο και εμείς, αδελφοί, ας τον περιφρονούμε το δέμονα αυτό και ας μην υπολογίζουμε καθόλου τα λεγόμενά του και ας του λέμε Είπα γιο πίσω μου, σατανά, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσω και αυτό μόνο λατρεύσω. Τέταρτο κεφάλαιο Ματθαίου Σού δε επιτρέψη Σε σένα ο λογισμός, ο πόνος και ο λόγος επάνω στο κεφάλι σου και πάνω στην κορυφή σου η βλαστήμια ασκατεύει όπως λέει ο Ψαλμός, ο Ζήτα, 17 στίχος. Και σε αυτό τον αιώνα και στο μέλλοντα αιώνα. Ένατον, όποιος προσπαθεί να παλέψει εναντίον του δαίμονος της βλασφημίας, με διαφορετικό από τον προηγούμενο τρόπο, μοιάζει με εκείνον που επιχειρεί να συλλάβει την αστραπή με τα χέρια του διότι πως είναι δυνατόν να συλλάβει ή να αντιπεί ή να παλέψει εναντίον εκείνου που επέρχεται στην καρδιά ξαφνικά σαν άνεμος. Που είναι τα λόγια του γρηγορότερα από τη ρηπή του οφθαλμού και που αμέσως γίνεται άφαντος. Δέκατον. Όλοι οι εχθροί ήστανται απέναντί μας και μάχονται και αργούν κάπως και δίνουν καιρό στον αγωνιστή τους. Αυτός όμως όχι. Αλλά μόλις φάνηκε έφυγε και μόλις μίλησε, ανεχώρησε. Ενδέκατον Πολλές φορές του ο δαίμονας συνηθίζει να ισχωρεί στο νου των πιο απλών και των πιο ακεραίων, διότι αυτοί θορυβούνται και ταράσσονται υπερβολικά πολύ περισσότερο από τους άλλους. Και σε αυτούς έχουμε τη γνώμη ότι ο πόλεμος οφείλεται εξ ολοκλήρου, στο φθόνο των δαιμόνων και όχι στην ίηση, δηλαδή την προσωπική υπερηφάνεια. 10ο. Α πάυσουμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε των πλησίων και τότε δεν πρόκειται να φοβηθούμε τους λογισμούς της βλασφημίας, διότι αφορμή και ρίζα του Δευτέρου είναι το πρώτο 13. Εκείνος που είναι κλεισμένο σε ένα σπίτι ακούει τα λόγια αυτών που περνούν απ' έξω χωρίς να συνομιλεί μαζί τους Παρομοίως και η ψυχή που ζει με αυτοσυγκέντρωση ταράσεται ακούγοντας τις βλασφημίες που προφέρει ο διορχόμενος διάβολος Δέκατον τέταρτον, όποιος περιφορονεί αυτόν το δαίμονα της βλασφημίας, ελευθερώθηκε από το πάθος. Όποιος οφείζεται να αγωνιστεί εναντίον του διαφορετικά, στο τέλος νικάται. Διότι εκείνο που προσπαθεί να συλλάβει τα πνεύματα με λόγια, μοιάζει με εκείνον προσπαθεί να κλείσει κάπου του ανέμους. Κάποιος εκλεκτός μοναχός, ενοχλούμενος 20 ολόκληρα χρόνια από αυτόν το δέμονα της βλασφημίας, έλειωσε τη σάρκα του μενιστίες και αγρυπνίες. Και αφού δεν είχε από αυτά καμιά ωφέλεια, έγραψε το πάθος σε χαρτί και το έδωσε σε κάποιον Άγιο Άνδρα. Έπεσε δέκα πρόσωπο στη γη και δεν μπορούσε να ανυψώσει... προς αυτόν το βλέμμα του. Ο γέροντας... μόλις το διάβασε... χαμογέλασε... και αφού σήκωσε τον αδελφό του λέει... «Βάλε τέκνον μου... το χέρι σου... στον αφιένα μου». «Αφού το έβαλε ο αδελφός... του λέει ο μέγας εκείνος... «Ας είναι πάνω στον τραχυλό μου αδελφέ... αυτή η αμαρτία... Όσα χρόνια την είχες ή θα την έχεις ακόμη. Μόνον εσύ να μην την υπολογίζεις πλέον καθόλου. Και ο αδελφός αυτός διεβεβαίωνε ότι δεν πρόφτασε να βγει από το κελί του γέροντος και το πάθος έγινε άφαντο. Τούτο το περιστατικό μου το εντυηγήθηκε δοξάζοντας το Θεό ο ίδιος ο αδελφός. Στον οποίον συνέβη Όποιος νίκησε τούτο το πάθος Απεμάκρυνε την υπερηφάνεια